Με έξι και καθημερινές εκπομπές Εκπομπή πρώτη Διαβάζουν η Φίβη Ελευθεριάδου και η Κατερίνη Παπέλη Οδυσσέα Ελίτη Αυτό είναι στο βάθος η ποιήση Η τέχνη να οδηγήσει και να φτάνεις προς αυτό που σε υπερβαίνει Να γίνεσαι άνεμος για το χαρταετό Και χαρταετός για τον άνεμο Ακόμα και όταν ουρανός δεν υπάρχει η ποίηση είναι ένα πουλί, πολύ μικρό, πολύ πικρό, πολύ φοβισμένο. Γι' αυτό και γυναίκες ταράζονται μόλι το δουν, άλλες το κρύβουν με στου καθρέφτες τους, άλλες σε βαθιά σιτάρια και άλλες βαθιά με στο σώμα τους. Το αρχαιότερο ερωτικό ποίημα χρονολογείται περίπου στο 2037 π.Χ. Γαμπρέ, αγαπημένη της καρδιάς μου, σαν το μέλι γλυκιά είναι η ομορφιά σου. Λιοντάρι... Αγαπημένο της καρδιάς μου με μάγεψες Άσε με να σταθώ τρέμοντας μπροστά σου Να σε αγγίξω με το χάδι μου Το χάδι μου είναι ακριβό Πιο απολαυστικό είναι από την ομορφιά Σαν το μέλι με το γάλα Γαμπρέ πες στη μητέρα μου Θα σου δώσει λιχουδιές Στον πατέρα μου θα σου δώσει δώρα Την ψυχή σου να ζωντανέψω Ξέρω Γαμπρέ κοιμήσου στο σπίτι μας την αυγή Την καρδιά σου ξέρω πως να ευχαριστήσω Λιοντάρι μίσους στο σπίτι μας ως την αυγή. Εσύ, επειδή με αγαπάς, κύριέ μου, κύριε προστάτη μου, σουσίν μου, εσύ που εφραίνεις την καρδιά της Ενλίλ, άγγιξέ με με το χάδι σου. Γιάννη Ρίτσου Πολλοί στίχοι είναι στους αργυρές κλωστέ, δεμένες στα καμπανάκια των άστρων. Αν τους τραβήξεις, μια σημαίνια κοδονοχρουσία δονεί τον ορίζοντα. Πολλά ποίηματα μένουν αργά τη νύχτα στην ερημιά, βρέχουν κάθε τόσο τα τέσσερα δάχτυλα των στήχων τους σε ένα Ιστέρα Ύστερα χάνονται ονειροπαρμένα μέσα στο δάσος, κνίγονται στο χρυσό πηγάδι της σελήνης. Ένα σωστό ποίημα όμως ποτέ δεν καθυστερεί σε μια γωνιά του ρεμβασμού. Είναι πάντα στην ώρα του, λέει Παρόν, στο πρώτο κάλεσμα της εποχή του.